Real hip-hop just means what's in your heart. We've heard people talk about having nothing and then having something. What we haven't heard is what part of you did you have to sell to get to where you are? Cause I've always defined success not as what you have, but by what you have to sacrifice to get to where you are. So tell me, brother, what you have to sacrifice. Μου έχει λήξει αλήθεια και να με κοιτά μέσα στα μάτια με στα τα λόγια. Πε μου, κι όχι με καλό συνάτα με γραβάτα στο λαιμό σαν κακιβάτα. Ό, τι λε να το εννοεί και όταν μιλά, να μιλά παντελονάτα. Να τα πουν τα φέρτα πάντα. Έχω μπει σήμερα στα βάτα το σεμψί είναι παντού, μα ποτέ μπήκανε στη στράτα. Κράτα αυτό το τελευταίο κράτα για γιατί γούνα σα δράματα έχω. Ένα νίκη σε στα τα μάτια. Δεν έχω βαθύ να κολλώνω όταν πρέπει. Αλλά ποτέ μιλίε ποτέ για τη ζωή. Όλα τα ανατρέπει τώρα. Κάθο πρέπει και έχουν πλάκα. Όλοι είδαν το τυρί, μα δεν είδανε τη φάκα Στα καλή δομή παραμυθιάζεσαι με τόσα φράγκα. Το βασίλειο του hip hop καταδίσατε παράγκα. Μόλα τα αυτά το ακολούθω πίσω τα χωρί ανάσα. Μου χιλέψει αυτό το βρωμικό το beat. Και αυτά τα μπάσα. Δυστυχώ ότι θυμώσουν απ' τώρα χαιρετά. Μη σηκάζουνε πολλά για Να στέχουν έχουν μαγειονέτα. Λουκέτα στη γνώση. Όσο μπορείς Μου χιλέψει το γουόπ. και η κασέτα με σταπάθη με τα τρέλα. Τη ζωή μα σε καλάφι που γεμίζει, προϊόντα από το κατώ ράφι, το συναφί του. Συγχαθήκα, συγχαθήκα και εμένα. Μου χειλήψει το γραφίδι το βράδυ πάνω σε τρένα. Φλιμμένα ματιά, τα χέρια δεμένα. Λογια που είπαμε με μίσος είναι τώρα μπολιασμένα. Πρόσωπα αναστατωμένα, βλέμματα κατεβασμένα. Μου χειλήψει το χαμόγελο, μα όλη και σένα. Είναι μια δύσκολη εποχή όπου πεθαίνω. Τα ροματζάλη Όλοι με όλη τα ίδια Αλλιώ για του ακούνε τζάμπα, μου έχει λήψει η σιωπή που απλωδώντανε στην καβάντζα. Φάτσα με φάτσα δεν έρχεται κανεί. Όλοι το δάχτυλο κουνάνε στην οθόνη τη αφή. Όλοι σκυμμένο το κεφάλι, ανεβασμένη φωτό στο προφίλ. Μου έχει λήψει διαδρομή με το ποδήλατο γιατί Να έχει βγει από πριν, να αναρωτιέσαι αν θα πετύχει κάποιον για να κάτσετε μαζί. Τα νέα σου να πει, να μιλήσει, να συναναστραφεί. Μου έχει λήψει με ένα βλέμμα να μπορεί να αισταθεί. I've said it before and I'll say it again, life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. <laughs> And I said it before I I'll say it me. again, life moves pretty fast.